Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, η εκπομπή ΑΕ αμέσως τώρα ξεκινά. Ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα είναι εδώ στο ArtFM και ελπίζουμε ότι μια ακόμη επικίνδυνη αποστολή θα έχει αίσει τέλο. τέλος. Λοιπόν δεν θα πω πολλά, θα πω μόνο ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα που μας έχετε στείλει από χθες μέσω της ιστοσελίδας της εκπομπής ΑΕ. Να θυμίσω λοιπόν ότι εκτός από την συγνώτητα του RTFM στους 90,6 μπορείτε να παρακολουθείτε όπου και αν βρίσκεστε και δεν έχετε ραδιόφωνο ή δεν ακούτε καλά αυτή τη συχνότητα μέσα από το ραδιόφωνο. Μπορείτε λοιπόν να ακούτε την εκπομπή μέσω τη ιστοσελίδα www.ekbomb.alfaεψιλον.gr. Μία λέξη. λέξη, ναι, όπως μου λέει ο Δημήτρης, να, το, να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση. Εκπομπή αε, μία μπαίνετε μέσα και ακούτε την εκπομπή. Επίσης λοιπόν, η επικοινωνία μας μπορεί να γίνει πολύ απλά μέσω email, εκπομπή gmail.com. Δημήτρη, είδε τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ για την θερμή υποδοχή, για τι ερωτήσει σα, για τι παρατηρήσει σα, για όλα αυτά. Ελπίζουμε ότι και σήμερα έτσι θα έχουμε την ευκαιρία που το σύστημα λειτουργεί ακόμα καλύτερα. Γιατί εντάξει, χθε πρώτη μέρα υπήρξαν κάποια μικροπροβλήματα. Να απαντήσουμε και να διαβάσουμε κάποια από τα μηνύματα που θα στείλετε στη διάρκεια τη εκπομπή. Μέχρι τότε βέβαια θα ασχοληθούμε με πάρα πολλά. Επειδή υπήρχαν έχουμε... κάποια παράπονα σχετικά με την. Okay. από τους ίντερνετικούς Σωστά. σχετικά με την ε, δυνατότητα να ακούσουν καθαρά μέσω του του site δεν φταίει το site φταίει η δυνατότητα που σηκώνει το ραδιόφωνο ε, το, το streaming του ραδιοφόνου στο ίντερνετ το ραδιόφωνο δεν ήταν δηλαδή ο RTFM δεν έχει σχεδιάσει ένα streaming ή δεν έχει ένα streaming το οποίο μπορεί να σηκώσει παραπάνω από 250 ακορατές διαδικτυακού. Χθε από ό,τι μα λέγανε τεχνικοί Σπάσανε κάτι ρεκόρικ που ξεπεράσανε του 1.000, 1.300 κλπ. Με αποτέλεσμα βεβαίω να υπάρχουν προβλήματα στο να μπορεί να παρακολουθεί το... Αυτό θα το φτιάξουμε, το φτιάχνουν οι τεχνικοί. Αυτά είναι τεχνικά, παιδιά, αυτά θα, θα λυθούν ε. Ε, Μη σα ανησυχεί δηλαδή. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Έτσι ώστε να μπορούμε να βρούμε τεχνικέ λύσει, ώστε να μπορούν να ακούν α, αρκετοί. Να ξέρουμε πού υπάρχουν τα προβλήματα. Λοιπόν, αυτά είναι τα εύκολα. Για, έπι... για τη συμμετοχή. Από την, την μου, από την αρχαία η Θόμη. Μουστηλε, μα, μας έστειλε έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι, το είδα και εγώ αυτό. έτσι Εντυπωσιάστηκα. Μία πρόκειρα απάντηση σε κάποιο φίλο, ο οποίο μα έλεγε για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Είναι προφανέ ότι δεν έχει διαβάσει αυτά που έχω γράψει, που δεν έχει ακούσει αυτά που έχω πει για τι ανακεφαλοποιήσει. Έχει δίκιο. Όντω υπάρχει ένα τεράστιο θέμα να δίνουμε χρήματα για ανακεφαλοποίηση των τραπεζών χωρίς να υπάρχει ατάλλαγμα για το κράτος. Ωστόσο, όμως, το, να μου επιτρέψει το πρόβλημα δεν είναι αν θα πάρει μετοχές ε, το κράτος το μιας τράπεζας. Ε, το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτείς μια τράπεζα ο, κανέναν, ούτε οργανισμό, ούτε τίποτα, χωρίς να ξέρει πια είναι η ακριβής καθαρή του θέση. Δηλαδή, δεν μπορεί να μα λέει η τράπεζα mm -hmm. διαμέσου ισολογισμού ότι μου λείπουν τόσα, δώσε μου τόσα μπάρμπα και εμεί δεν το δεχόμαστε. Πρέπει πρώτα να γίνει η καθάριση. Χωρί δηλαδή η τράπεζα να σου λέει τι θα τα κάνω αυτά, ποιο είναι το σχέδιό μου, όχι, όχι, όχι, τι... πώς το Πρέπει το να ελέγξω αν όντω αυτό είναι το άνοιγμα. Α, το, πρώτο, το πρώτο βήμα δηλαδή, λοιπόν. Και ποια είναι η καθαρή θέση. Δηλαδή, πόσο ανοιχτή είναι. Γιατί αν είναι δηλαδή, ανοιχτή, όπω ο πίθο mm -hmm. των Δαναίδων, αντί να ρίχνω εγώ εκατοντάδε δισεκατομμύρια σε αυτόν τον πίθο τον Δαναίδων, πάω και φτιάχνω καινούριο Λοιπόν, καινούριο πιθάνει, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτούμε τράπεζε που είναι ξοφλημένε. Και είναι ξοφλημένε γιατί το σύστημα το τραπέζι σύστημα που έχει οικοδομηθεί είναι ξοφλημένο. Mm. Λοιπόν, αυτό, το, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Μετά βεβαίω μπαίνει ένα θέμα ε, ότι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα αντάλλαγμα, τουλάχιστον δεν το ξέρουμε εμεί γιατί οι νόμοι προβλέπουν ε, να δίνονται μετοχέ ε, στο κράτο. Αυτό δεν το έχουμε δει. Ούτε υπάρχει καμία αναφορά με ποιο τρόπο ή ποια ανταλλάγματα έχει δώσει. έχουν δώσει τράπεζες στο κράτος. Δηλαδή ο νόμος υπάρχει, αλλά δεν ξέρουμε αν έχει όντως... Και πώς εφαρμόζεται. Και πώς εφαρμόζεται, είναι. εφαρμόζεται. Οπωσδήποτε όμως η Τρόικα αποκλείει <χει> το να πάρει... Υπάρχει ένα θεμάδο. Με τόσα λεφτά που έχει δώσει το κράτος, κανονικά, ε, ε, του ανήκουν τρει και τέσσερις φορές οι τράπεζες. Οι τράπεζες. Ε, οπότε αν τους δώσουν οι μετοχές... Οι τράπεζε αντίστοιχε με τι που έχει κάνει το κράτο, οι, οι, οι τράπεζε θα γίνουν κατοικέ. Εκ των πραγμάτων. αλλά δηλαδή θα πάει το, το, το μεγάλο μερίδιο Πάμε το τραπεζών. Πάμε σε κρατικοποίηση κράτης. τραπεζών. Επειδή το θέλει κανένα αυτό, εννοώ από του δανειστέ ε, του εξωτερικού, του ναι, ναι. ντόπιου εκφραστέ ε, και εκπροσώπου του. Φαντάζομαι όλα αυτά, ούτε οι οι ότι οι ντόπιε τράπεζε δεν παίζουν ένα κοχόντρο παιχνίδι. Και το τελευταίο είναι το εξή. μικρή διόρθωση. Ε, από τα 32 δισεκατομμύρια που προβλέπεται να έρθει τα 30 είναι σίγουρα για το τραπεζικό σύστημα, δεν είναι τα 25, 30 είναι για το φίλο λέω αυτό το πράγμα διότι έχει δώσει 18 περιμένουμε, ε, και θέλει να δώσει ε, έχει δώσει 18 και πρέπει να δώσει 48 κατελάχιστο Σύμφωνα με τον νόμο που έχει υπογραφεί. Δεν θα έχει πάνε ψηφιστεί. και στι δημόσιε επενδύσει ή οι τράπεζε θα δώσουν από αυτό που θα πάρουν. Τι δημόσιε επενδύσει. Εδώ έχουν μειωθεί οι δημόσιε επενδύσει, και μόνο για να εμφανίσουν ότι δίθεν μειώνει το προπολογισμό. Έχουν ξαφανιστεί οι δημόσιε Γιατί εγώ ξέρω πούμε, ότι έχουν υποσχεθεί στου εργολάβου δημοσίων έργων, γιατί ξέρει, λέμε εργολάβοι δημοσίων έργων, και μπορεί το μυαλό κάποιου να πηγαίνει σε ένα-δύο, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πάρα πολλέ εταιρείε, μικρομεσαίε εταιρείε οι οποίε υποφέρουν γιατί ναι. έχουν τα δικά του προβλήματα. Λοιπόν, με έργα που έχουν εκτελέσει και δεν παίρνουν τα χρήματά του από το κράτο. Λοιπόν, ε, η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν υποσχεθεί ότι μέχρι το τέλο του έτους θα υπάρχει μια. Όχι, ε, ε, το, προ, υπάρχει το, πρόγραμμα το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει μειωθεί πάρα πολύ, σχεδόν μέχρι εξαφανίσεω ε, από τα επίσημα στοιχεία που έχουν δώσει, μόνο και μόνο για να εμφανίσουν ο περιορισμένο δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο ναι. έτσι αλλιώ είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και το έσπατο οποίο τάζουνε. Μπράβο, αυτό που περιμένουμε. Δεν πρόκειται πολύ. να πάει για δημόσιε επενδύσει. Θα πάει Άρα. μόνο σε εκείνα τα έργα που έχουν ξεκινήσει και που τα έχουν στα χέρια του μεγάλοι ε, κατασκευαστέ. Μεγάλο εργολάβη δηλαδή. Είτε ντόπιοι είτε ξένοι. Mm. Κατά προτίμηση ξένοι. Λοιπόν, βεβαίω μαζί με το γνωστό εθνικό εργολάβο. Έτσι. Όλοι ξέρουμε ποιο είναι αυτό και πότε θα ξεπερδέψει μαζί του δεν ξέρουμε. Αλλά ελπίζω πολύ σύντομα. Και με αυτό και με τη φάρα του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ε, για μην περιμένει κανένα ότι η μικρομεσαίατο επιχείρηση που δούλευε με δημόσια έργα ή με δημόσια με δημόσια, με δημόσια, δημόσια ορισμούς ναι. δεν επιβιώσει με τίποτα τα λεφτά αυτά τα έχουν ήδη, ήδη υποσχεθεί τα έχουν ήδη μοιράσει μεταξύ τους έχουν πάρει προκαταβολές για τα κομματικά του ταμεία δεν πρόκειται να μείνει τσεπτέζιμο γι' αυτό κιόλα είναι εξασφαλισμένο ότι δεν πρόκειται να, να παρατηρηθεί ούτε καν ε, διαφορο, διαφοροποίηση ε, στα, στα μεγάλα μακροοικονομικά μηγέθη γιατί ναι, γι' για αυτό και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό Ότι ενώ τα μεγάλα, με, τα μεγάλα, το λένε, τα μεγάλα έργα εξακολουθούν ή μεγάλο εργολάβη Εξακολουθούν αισπράτωνα από τους μεγάλους δρόμους mm -hmm. Δηλαδή αυτό που με έχει εμένα προσωπικά εκνευρίσει yeah, yeah. ω πελοπονήσιο. Είναι τεράστιο θέμα αυτό τώρα που πας να ανοίξει Και πρέπει να το δούμε Γιατί πραγματικά Γιατί εγώ αυτό. να πληρώνω ας πούμε για το δρόμο ε, της Τρίπολης Ότι δεν έχει παραδοθεί αλλά εγώ πληρώνω Όπω περνάω, το ίδιο η πολύ χειρότερα Κορύθου, είναι για τον Πάτρας, Πάτρα. Λοιπόν, ούτε. που είναι, είναι καρμανιόλα, αλλά πληρώνουν 3, 3 και 20 ο καθένα εκεί πέρα. Από πού και ω πού είναι απαταιώνε κάρτε. Έχουνε παγώσει τώρα, διότι υπάρχει το τεράστιο θέμα με τι ε, τράπεζε, εργολάβους και την κυβέρνηση που δεν δε, έχουν δε, παγωμένα έργα έτσι, δεν εκτελούνται. Τον κάθε υπουργό και των προηγούμενων συγκυβερνήσεων και των τωρινών συγκυβερνήσεων να σου λέει το εξή απλό πράγμα. Μα λέει τι να κάνουμε, λέει μου τα λεφτά για να κάνω το έργο. Δεν κατάλαβε καλά. Αν μη τι άλλο, η κοινή λογική είναι βάζει τα δικά σου λεφτά, φτιάχνει το έργο και αποζημιώνεσαι από αυτή, από αυτή την τερατώδια πικιοκρατική σύμβαση των μεγάλων έργων που έχει εξασφαλίσει. Όχι αυτή ξεφτύλα να μην κάνω τα έργα επειδή περιμένω τα εισπράξω του ανθρώπου μα, άμα είναι να το πληρώσουμε εμεί. Σαν χρήσα τον δρόμο και το δημόσιο. Με συγχωρείτε, το μεγάλο εργολάβο. Το θέλουν μεγάλο ταμπατζή. Μήπω πρέπει να ξαναδούμε τι συμβάσει αυτέ. Διότι τώρα, κοίταξε, αν τα έργα α πούμε είναι παγωμένα κάνα δύο χρόνια και εγώ πληρώνω και υποτίθεται ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα έπρεπε να παραδοθούν αυτά τα έργα, πρέπει να αλλάξουμε πού πάνε αυτά τα λεφτά. Άσυ που δεν υπάρχουν και τα χένγκια ότι όντω θα γίνει αυτό το έργο. Κοιτάξτε, πάντω υπάρχει, υπάρχει ε, από ό,τι συζητάγαμε και με νομικούς, υπάρχει ένα πάτημα. Mm -hmm. Ειδικά αυτοί που κυκλοφορούν στο δρόμο. Uh, Κορίνθου -πάτρας, Πάτρας δηλαδή στους δρόμους που δεν έχουν παραδοθεί ναι. στα κομμάτια που δεν έχουν παραδοθεί είναι τα, τα να, πάρουν, να πάρουν αυτά τα πράγματα που έχουν πληρώσει τα τα, τα, χαρτάκια τα χαρτάκια και, και να σκίσουν. από τα διόδια. Να, ναι, ναι, ναι, να κάνουν. Να, να ασκήσουν αγωγή έναντι τι εταιρείε και να ζητήσουν χοντρέ αποζημιώσει. Ναι. Χοντρέ αποζημιώσει για την ιστορία και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί και δικαστικό προηγούμενο ώστε κανένα να μην πληρώνει από τα. Λοιπόν, θα βάλουμε αστερίσκου εδώ και σε μία από τι εκπομπέ θα φέρουμε κάποιο νομικό να μα εξηγήσει αυτό το ζήτημα. Και επειδή υπήρχε δηλαδή ένα email. Πιο... Εγώ, το λέω, εγώ δεν το λέω τυχαία. Εγώ δεν το λέω τυχαία. Ναι. υπήρχε ένα email από μια ομάδα από κάποιες που είναι μια ομάδα οδηγών κτέλ Μπράβο, το είδα και εγώ ναι, ναι, που, που παρακολουθούν την ειδικοδία από παλαιότερα Λοιπόν, παλαιότερο. παιδιά, είσαστε οι καλύτεροι μαζεύτε τα χαρτάκια και σας υπόσχομαι μια αγώγη να πληρώνουν τα κέρατα, όχι μόνο αυτό, αλλά να δημιουργηθεί και νομικό προηγούμενο, να μην πληρώει κανένας, επειδή κάντας τη δουλειά Μπορούμε να τη στήσουμε καλά εμείς τη δουλειά και να, και, να το, και, να, και να πάθουν μεγάλη λαχτάρα εταιρείε. εταιρείες. Και βεβαίω οι πατρονές τους στις, στις κυβερνήσεις. Λοιπόν, αυτοί θα κάνουν και ένα, το εξής, εγώ έτσι τους προτείνω. Ε, Α βάζουν την εκπομπή, αφού είναι τόσο φαν τη εκπομπής, μπορούν να τη βάζουν και όταν έχουν τον κόσμο μέσα. Σε επανάληψη. <laughs> λοιπόν, σε επανάληψη. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Θα σε ξεκινήσω από δημοσιοποίηση. Θέλεις να πάμε από δημοσιοποίησεις, γιατί εδώ, αυτό έπρεπε ναι, που διάβασα... Λοιπόν, η Ελλάδα λέει, δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει. Ε, το 46% των ερωτηθέντων είναι η αισιοδοξία των Ελλήνων αυτή. Όχι, η απόλυτη αποπληροφόρηση. Ναι, γιατί η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει. Ακριβώς. Οπότε τι, Είμαστε εντύπωση. ο ορισμός της παγκόσμια. Mm. Δηλαδή, όταν, όταν σου λέει ο Κλάους ο οποίο είναι διοικη ο Γενικός σύμβουλο, ο Διεθνένος σύμβουλο, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστικής Συνδερότητας mm -hmm. και λέει η Ελλάδα είναι μοναδική περίπτωση. Τι εννοεί άρα η οποία της πώς είναι δυνατόν να είμαστε μοναδική περίπτωση στον κόσμο. Οι μοναδικές περιπτώσεις Στη δημόσια οικονομικά ορίζονται ω χρεοκοπημένε χώρε. Λοιπόν, είμαστε υποχρεοκοπία. Από τη στιγμή που είμαστε χρεοκοπία, γι' αυτό μα συμπεριφέρονται έτσι, γι' αυτό έχουν βαλειδικό καθεστώ, γι' αυτό εφαρμόζονται τις συγκεκριμένε πολιτικέ, γι' αυτό θα πάμε εκεί πέρα κατά διάλογο που πηγαίνουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η όλη ιστορία. Όταν σου λέει ο άλλο, είσαι μοναδική περίπτωση, τι περιμένει, να σου βάλει και στάμπα στο κούτελο. Στην έχει βάλει στο πισινό. Γι' αυτό και όλε δεν φαίνεται. Επειδή περισσότεροι Έλληνε κοιτάνε μπροστά και κάτω. Μα σου λέει, κάτσε Δημήτρη, σου λέει το εξής, δεν είμαστε υπό χρεοκοπία γιατί χρεοκοπία σημαίνει στάση πληρωμών. Και εγώ σου λέει την πάρνω τη συνταξία μου αλλά την παίρνω. Τον παίρνω το μισθό μου μιωμένο, αλλά τον παίρνω. Άρα σου λέει δεν είναι. Ο... Δεν είναι έτσι. Η χρεοκοπία δεν είναι αυτό. Καταρχήν η χρεοκοπία είναι η αθέτηση πληρωμής, mm -hmm. η αδυναμία πληρωμή ενός κράτου προς, ο... προς τους δανειστές του. Η Ελλάδα βρίσκεται στην κατάσταση αδυναμίας πληρωμή από τον Μάιο του 2010. Η χρεοκοπία λοιπόν επίσημα έχει δύο φάσει. Ναι. τη φάση υποβοήθηση. υποβοήθησης, υποβοήθησης ρευστότητα. Τι είναι υποβοήθηση ρευστότητα. Όταν λοιπόν εσύ δεν μπορεί να πληρώσει και έρχεται ένα τρίτο να Η σε βοηθήσει να πληρώσει, να, να, να, να συνεχίσει. Για του δικού του λόγου. Mm -hmm. Έτσι. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε μέχρι πρόσφατα. Τώρα όμω μπαίνουμε μια καινούργια φάση που λέγεται φάση 2. Και που λέγεται default. Καθαρά δηλαδή, πια. Καθαρή. Καθαρή, καθαρή πτώχεια. Μέχρι πριν το default συνοδεύονταν και από κάτι άλλο. Το πριν, το λέγανε λίγο διαφορετικά ναι, το, μαζί Μα σε default, το πληρώσαμε ναι. 35 δισεκατομμύρια. Ναι. Τίποτα. θα παράδειγμα μα είπε. Ναι. Έτσι. Προ του ξαναδεί. Πρέπει να χάσουμε τη δεύτερη φάση της πτώχεια. Τα 35 δις, ναι. τα πληρώσαμε ω εγγύηση collateral. Ναι. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επειδή χαρακτηριστήκαμε σε selective default την εποχή του PSI. Σωστά. Ρίξαμε 35 δισεκατομμύρια τα οποία τα, τα χρέωθηκε το ελληνικό κράτο, ναι. τα έβγαλε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, δόθηκαν, επιστράφηκαν λέει το τέλος Ιουλίου πίσω, έτσι, mm -hmm. καταστράφηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Mm -hmm. Αλλά παραμένει σε εμά η Εμεί ακόμα τα χρωστάμε. Βεβαίω. Αυτό το δράμα τη ιστορία. Και το χρωστάμε βεβαίω για την ευρωπαϊκή ελεγγύη. Αυτά τα 35 δισεκατομμύρια δεν είναι αρκετά για τον κύριο Πεπόννη, για παράδειγμα, να κλείσει μέσα του τρεις συγκυβερνήτε τη εποχή εκείνη. Να του κλείσει μέσα. Γιατί ποιο μα είπε ότι θα πρέπει να. Δεν μα έλεγε ο Βενιζέλο και οι συγκυβερνήτε του τότε. Δεν μα λέγανε ότι τέλατε, τέλα, παιδιά, select default α πούμε και ελεγχόμενοι. Δεν τρέχει τίποτα. Τα 5 δεν τρέχει τίποτα. Δεν πρέπει να τους ακώσει και να τους κλείσει μέσα. Εγώ βέβαια να, να, να θυμίσω απλά ότι όταν έγινε το περίφημο PSI, εδώ οι ελληνικές εφημερίδες πανηγύριζαν ε, ότι θα σωθούμε φυσικά και ότι είναι μέγα βήμα για να σωθεί η χώρα. Και οι ευρωπαϊκές εφημερίδες, ε, κάποιες τουλάχιστον αρκετές, βγαίναν με τα πρωτοσέλβα η πρώτη χρεοκοπία Χώρα στην Ευρωζώνη. Βέβαια. Έτσι. Και παγκόσμια τότε. Ναι, θέλω να πω ότι να το έχουμε στο μυαλό μας Γιατί αυτό. η προηγούμενη ήταν η χρεοκοπία της Αγγεντινής στο 2001, παγκόσμια, επίσημα. Ναι, ναι. Απ απλά μιλάμε για χώρα <coughs> της Ευρωζώνης πια, ναι, ναι. ότι έχουμε. Τώρα είπες ότι είμαστε στη δεύτερη φάση της χρεοκοπίας. Αυτό να αναλύσουμε Την επίσημη λίγο. πτώχευση. Την επίση... Ναι, τις ε... την επίσημη πτώχευση. Που αυτό λοιπόν... Πρακτικά, πρακτικά, γιατί όλο λέει να το βλέπει. 46% βλέπει ούτε Έχει, μέσα στου επόμενου 12 μήνε. Ναι. Αυτό για ναι. να καταλάβει ο κόσμο. Γιατί όντω, όπω είπε, ο κόσμο είναι θύμα παραπληροφόρηση. Ναι, γιατί νομίζω Θεωρεί ότι Θεωρεί αυτό γιατί, που είπα πριν. Γιατί η χρεοκοπία, α νομίζω ότι είναι αυτό που είχε πει ο κ. Παπαδήμο. Αν το θυμάσαστε καλά, αυτό το καλό παιδί. Ναι, τότε ναι. δεν ήταν πρωθυπουργό. Ναι. Και λοιπόν, λοιπόν, το κραυγάζανε κάποιοι. Έτσι, το καλό παιδί λοιπόν μα είχε πει ότι θα στέρευε θα το γάλα από τι κατσίκε. Αν χρεοκοπούσαμε, θα ξαφανιζόντουσαν από τα ράφια τα <εκλουλίου> τρόφιμα και όλα <εκλουλίου> τα προβλήματα. Αν είχαμε πετρέλαιο και όλα τα σχετικά. Αυτά βέβαια είχαμε εξηγήσει και τότε και το εξηγούσαμε, και τώρα θα το εξηγήσουμε. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν μα κυβερνούν μαυραγορείτε. Δεν είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό, ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι ένα κράτο προβαίνει σε επίσημη Δηλαδή δηλώνει ανοιχτά δυναμία πληρωμή. Και λέει: Σα οφείλω μεν, δεν μπορώ να σα πληρώσω δε. Κάτσε τώρα για να τα πιάσουμε όμω. Αν το κάνει αυτοί οι κυβερνήτε, δηλαδή αν βγουν αυτοί αύριο και πούν κύριοι Χρεοκοπήσαμε. Ναι. Το παραδεχτούν ανοιχτά. κύριοι Χρεοκοπήσαμε. Ναι. Δεν ε, μπορώ να αυτοί... πληρώσω. Βέβαιως. Αν αυτοί οι κυβερνήτε, αν μια κυβέρνηση δηλώσει ότι δεν θα πληρώσω, mm -hmm. γιατί δεν μπορώ να πληρώσω, τότε αυτό είναι αναγνώριση επίσημη χρεοκοπία του κράτου ναι. και καταγράφοντα τέτοια. Ναι. Λοιπόν, τώρα, αν αυτοί οι κυβερνήτες είναι λισθοσυμμορήτες και βρίσκουν την ευκαιρία και αμολύσουν τους μαυραγορίτες με τους οποίους έχουν σχέσεις και όλα αυτά, και λελατίσουν διατροφικά αποθέματα α, ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας Δημιουργήσουν δηλαδή ένα πανικό στην αγορά ότι Τότε έχουμε έγιμα ναι, τροφίμων και τα σχετικά και Όχι κλίμα Κανονικά, τα γλιστέψουν <Τι>, ναι, ναι. Τότε, ναι, θα υπάρξει πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Mm -hmm. Αν όμως αυτοί οι κυβερνήτες mm -hmm. ήταν για παράδειγμα σαν τον κύριο Σαν τον Ελευθραίο Ταβερνιζέλο. Mm -hmm. Ναι μεν έγκλημα, δικό του έγκλημα η χειροκοπία του 1932. Mm -hmm. Έγκλημα ενάντια στη χώρα και έγκλημα δικό, δικής του κατασκευής γιατί υπάκουε σε συμφέροντα των Εγκλέζων και στους δανειστές. Και ό,τι του λέγανε τότε οι επιφανεί οικονομολόγοι τη Ελλάδα. Και ο πρώτο διοικητή τη Τράπεζα της, της Ελλάδα, ο Αλέξανδρος Ολιομίδη, να είχαμε μια διαφορά. Ο σε διοικητέ. Λοιπόν, που λέγανε προς Θεού οικονομική αυτοτέλεια. Επένδυσε στην οικονομική αυτοτέλεια τη χώρα. Μην εξαρτάσαι. Μην εξαρτάσαι από την παγκόσμια αγορά. Μην εξαρτάσαι από τι ισχυρέ οικονομίε και τα ισχυρά του νομίσματα. Αυτό του λέγανε τότε. Τι έκανε όμω το Δοβέντζα γιατί τον αναφέρει. Γιατί αυτό. Ήταν ο αρχιτέκτονας της χρεοκοπία του 1932. Ναι. Ωστόσο, ναι. όταν είδε και απόειδε ναι. και είδε ότι πλέον πάει ολοταχώς σε επίσημη πτώχευση στο ελληνικό κράτος ε, ναι. και δεν μπορεί να πληρώσει πλέον, δηλαδή δεν έβρισκε άλλα δάνεια από το εξωτερικό mm -hmm. για να συνεχίσει το βιολί mm -hmm. και εντωμεταξύ τα ημάτια τη ελληνική οικονομία είχαν διαμοιραστεί ανάμεσα στου ξένου και μεγάλε ιδιωτικέ εταιρείε που είχαν, είχαν πάρει τα πάντα, Απο πλούτου, νερά, τα πάντα, καλή ώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, τότε είπε το εξή. Λέει, κοιτάξτε, αν είτε. Ακόμη και αν δεν βρούμε ξένη συνεπικουρία, έτσι είχε πει στο κοινοβούλιο των Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, του 1932, ε, το ελληνικό κράτο θα χρεοκοπήσει. Αλλά και στη χρεοκοπία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια άλλη κατάσταση όπου το έθνο θα κληθεί να επιβιώσει, mm -hmm. έχοντα όλα εκείνα τα εφόδια και τα μέσα που θα το επιτρέψουν να επιβιώσει. Δεν είπε ποτέ ότι θα πεθάνει ο κόσμο. Αν κηρύξω χρεοκοπία. Ναι. Εδώ όμω δεν παίζεται πάρα πολύ το σενάριο. Ξέρετε τι. Επειδή είμαστε λίγο πριν να ανακοινωθούν αυτά τα περίφημα μέτρα. Γιατί θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα, τα ξέρουμε πια, είναι λίγο πολύ γνωστό. Λοιπόν, πριν γίνει παιχτή και αυτό το τελευταίο, όχι το τελευταίο, το, αυτό το η θεατρική πράξη που θα ζήσουμε τι επόμενε μέρε. Λοιπόν, και όλοι διαπιστώνουν ότι είναι πάρα πολύ σκληρά, ότι ο λαό ματώνει, ότι δεν αντέχει άλλο, ότι ο λαός θα βγει στου δρόμου και και αλλά υπάρχει πάντα στο τέλο τη φράση ένα αλλά. Αλλά, βρε μου, δεν υπάρχει εναλλακτικό σενάριο αξιόπιστο. Και έρχεσαι εσύ ας πούμε, και λε τι, Ότι μπορούμε να πούμε κύριοι, δεν έχουμε, δεν σα πληρώνουμε. Ναι. Και σου λέει ναι, αλλά η επόμενη μέρα θα είναι Αλβανία. Καταρχήν, ε, μακάρι να είναι, γιατί, είναι συνέχεια... 17 θέσει πάνω σε, με όρου ανταγωνιστικότητα πάνω από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Όχι, ε, όταν λέει Αλβανία ο κόσμο, ναι. εννοεί την Αλβανία, ξέρω εγώ την παλιά, ότι δεν θα έχουμε να φάμε, ότι οι καταθέσει μα θα ναι. γυρίζουν. Ότι γενικώ θα υπάρξει μια καταστροφή. Ακόμα και αν, πούμε ότι, αν το πούμε, θα γίνει μονομερός αυτό. Κύριε, δεν σας πληρώνουμε, δεν έχω, δεν σας πληρώνουμε. Οι δανειστές σου λέει, δεν θα καθίσουν με σταυρωμένα τα χέρια, θα σε αποπλύσουν. Έχουν τη... τη δύναμη, ναι. δεν, θα σου δίνουνε... δεν θα έχεις πλέον, δεν θα μπορείς να δανειστείς, θα έχεις ίδιου πορού. Θα... Πώ θα τα καταφέρεις. Ναι, αυτός ο τόπος έχει ίδιου πορούς. Μόνο που τους έχουν στα χέρια τους συγκεκριμένα κρυμμένα συμφέροντα. Δηλαδή, πού βρεθήκανε, ρε παιδί μου. Ψάχνουν τώρα, δεν είδαμε την είδηση για 55.000 ανθρώπου οι οποίοι κάνουν εμβάσματα 20 δισεκατομμυρίων. Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Ότι το ΕΣΔΟΕ ψάχνει να βρει. Αυτά είναι, είναι, είναι καλά. αστεία πράγματα. Αυτά είναι ανέκδοτα ναι, για, ναι, για ναι, δημοσιογράφου. Καλά, αλλά ούτε αυτά δεν θα βρει. Γιατί αν θέλαν να ψάξουν πραγματικά, γιατί δεν ψάχνουν τα 200 δισεκατομμύρια που φύγαν σε δύο χρόνια ως μαύρο χρήμα. Και τα ξέρει η Τράπεζα Ελλάδα, τα ξέρει. Γιατί mm -hmm. τα ξέρει. Γιατί σε κάθε συναλλαγή ηλεκτρονική που γίνεται και είναι ακάλυπτη συναλλαγή, γιατί έτσι γίνεται με το μαύρο χρήμα, ναι. υπάρχει μόνο εκροή ή εις ροή, αλλά δεν υπάρχει το, αντί... το... το αντίθετο. Δεν καταγράφεται, δηλαδή, η εις αλλα δεν στην εκροή, mm -hmm. ούτε η, η εις στην εκροη ουτε η εκροη στην εις ροή. Δηλαδή, ε, είναι ναι. μονομερής η πράξη. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό και εντοπίζεται. Αυτόματα το ηλεκτρονικό σύστημα εντοπίζει την πράξη αυτή. Αλλά επειδή η τράπεζα της Ελλάδας είναι στο κόλπο, λοιπόν, τα 200 μαύρο. Χρήμα. Και όταν λέμε μαύρο χρήμα, μιλάμε προϊόν εγκλήματος ναι. ή πολιτικής διαφθοράς. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό, γιατί δεν μπορεί να το πιάσω ένα παράδειγμα. Και αυτό δεν είναι ένα στοιχείο του πλούτου που έχει χώρα. Το οποίο το λιμένονται κάποιοι βεβαίως. Έτσι. Άρα, εγώ πάω στα, στα βήματα. Λες, πρώτο βήμα, λέω ότι εγώ δεν έχω να σας πληρώσω. Στου δανειστές μας εννοούμε πάντα. Έτσι. Αυτό, ξέρω, όμως, αυτό όμως δεν το κάνεις μόνο του. Λέει, όχι. Δεν κάνει αυτό και ξεμπέρδεψε. Ε, έχει αποφασίσει ότι κάνει και άλλα πράγματα. Εγώ αυτό. θεωρώ απλά ότι πρέπει να κάνει, όχι απλά να αποδεχτεί ότι δεν μπορεί να πληρώσει. Ναι, αλλά... Η απλή αποδοχή ότι δεν μπορεί να πληρώσει σημαίνει ότι αποδέχεσαι ότι έχει το χρέο. Άρα επιτρέπει στου δανειστέ ας... να σε κυνηγήσουν. Εσάς. Ναι. Εγώ λέω να κάνουμε κάτι πολύ πιο απλό. Ναι. Να πούμε ότι το χρέο δεν μα αφορά. Ναι. Δεν αφορά δηλαδή τον ελληνικό λαό. Δεν είδε ε, χαίρο και προκοπή. Από αυτά τα δανεικά mm -hmm. και δεύτερον, η πληρωμή του mm -hmm. ε, σηματοδοτεί ή συνδέεται με την καταπάτηση προασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, όσοι συλλογικά δικαιώματα που αφορούν το κράτο, την ασφαλειά του, τη συγκρότησή του. Έτσι. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, με βάση το Εθνέ Δίκαιο, το συγκεκριμένο χρέο το έδωσε παράνομο. Μάλιστα. Α, είναι σημαντικό αυτό που λέει. Υπάρχει διαφορά. Δεν ότι δεν το, δεν το αποδέχομαι. Δεν Όχι, το αποδέχομαι. δεν έχω να το πληρώσω. Είναι... Έχω, δεν έχω, είναι Δεν το αποδέχομαι. Δεν το, το, το συγκεκριμένο χρέο. Είναι προϊόν παρανομίας και παρανομίας και ω προς τη διεφθαρμένη κυβέρνη... κυβέρνηση που το έχει κλείσει Εννοώ τι κυβερνήσεις που, τα έχουν... που mm -hmm. τα έχουν πάρει εδώ Αλλά και ω προς το τρόπο που δανειζόταν η χώρα όλα αυτά τα χρόνια Ωστόσο και αυτό, ε, θέλω να πω και να πούμε ότι εμείς το θεωρούμε ότι δεν το αποδεχόμαστε Δεν είναι έτσι και αλλιώς, δεν μα οδηγεί σε ένα δικαστικό αγώνα Όχι Γιατί? Γιατί η πράξη αυτή είναι πράξη εθνικής κυριαρχίας Δηλαδή έχει το δικαίωμα να εκράζει να το κάνει αυτό και το αναγνωρίζει το διεθνέ δίκαιο, το διεθνές δημόσιο δίκαιο συγκεκριμένα, ναι. στο βαθμό που το κράτο είναι κυρίαρχο. Από εκεί και πέρα το παλάκι είναι στου δανειστέ. Δηλαδή αν οι δανειστέ μπορούν να διεκδικήσουν κινηθούν... θα πρέπει να κινηθούν. Πού μπορούν να κινηθούν. Να κινηθούν στο διεθνέ δικαστήριο. Φωστά. Ωραία. Πότε ήταν η τελευταία φορά που το διεθνέ δικαστήριο επιδίκασε υπό... υπόθεση υπέρ του και σε βάρο του κράτου οφειλέτη. Μάλιστα. Quiz, το 1906 τελευταία φορά και αυτό ήταν το χρέο της Βενεζουέλας όπου κατέβηκαν τρεις χώρες με στόλους εκεί mm -hmm. να, το, να το εισπράξουν και παρενέβησαν οι Ηνωμένες και λέγανε μάγκες η Βενεζουέλα είναι στην πίσω μου αυλή δεν θα έρθουν Ρε. εδώ στόλοι δική σας Ά, λοιπόν, άρα, άρα νομικά δηλαδή έχει υπερισχύσει το κράτος το, το Διεθνές Δικαστήριο σε, σε, σε περιπτώσεις ναι. τέτοιες όπου το ένα, ένα κράτος οφειλέτης για το κράτο δεν είναι απλό οφειλέτη. Έχει λαό πίσω. Ναι, σωστά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, το κράτο λοιπόν, όταν έρθει και πει: Εγώ δεν έχω, δεν μπορώ, δεν αναγνωρίζω στο διεθνέ δικαστήριο, το διεθνέ δικαστήριο υποχρεούται να απαντήσει: Ή βρείτε τα, δεν παίρνω θέση, βρείτε τα, πηγαίνετε, βρείτε τα μόνοι σα. Mm -hmm. Εντάξει, ναι. ή να επιβεβαιώσει τι βασικέ αρχέ του διεθνού δικαίου που επικαλεί το κράτο οφειλέτη. Ε, ε, εγώ σου λέω 100% το κερδίζουμε, είμαι μαζί σου. Όχι, ε, πάνε, αν... Να... αν πάνε οι δανειστέ. Ναι, εάν πάνε. Σου, εγώ, όχι, το χέρι μου κόβω. Ότι δεν θα πάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί δεν θα πάνε. Ναι, Επειδή αυτό ξέρουν θα σας ότι... Το πληκ, ότι... Ο, ότι θα χάσουν, οπότε δεν Βέβαια, έχει νόημα. Γι' αυτό και έχουν στήσει μια άλλη κομπίνα. Αυτό θέλω πω. Δεν έχουν άλλο όπλα να κινηθούν οι δανειστέ. Όταν εσύ θα του πει ότι δεν αναγνωρίζω το χρέο και ξέρουν ότι θα δικαιωθεί στο διεθνέ δικαστήριο. Θα έρθουν και θα σου πούνε, ναι, μωραι, εντάξει τα καταλαβαίνω εγώ, είσαι καλό παιδί και εγώ, ναι αλλά ρε, παιδί μου και εγώ τα λεφτά μου και τα λοιπά, δεν πάμε στην επιδιετησία του, της λέσης των Παρισίων. Α, oh, είναι αυτό. Γι' αυτό oh. έχουν φτιάξει τη λέση των Παρισίων. Η λέση των Παρισίων yeah. είναι μια άτυπ, ένας άτυπο διεθνής οργανισμός που έχουν φτιάξει οι μεγάλοι δανειστές, yeah. Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία κτλ. Παλιά, από το Μεσοπόλεμο, όταν είχε υπάρξει ξανά τέτοιο θέμα Μάλιστα. και αναπτύχθηκε κυρίω μετά το ΔΕΕ. Ιδιαίτερα μετά το, το, δε το 50 όπου είναι οι απελευθερωμένε χώρε από την επικαιροκρατία, mm -hmm. προσπαθούσαν να ξεφορτωθούν τα χρέη του, οπότε οι επικαιροκράτε του λέγανε: Εντάξει, να το βρούμε, ρε παιδί μου, να το Έλατε στο Παρίσι να το διαπραγματευτούμε. Μάλιστα. Έτσι. Και του τι φοράγανε. Ναι. Γιατί η επιτήρηση ήταν δική του. Ε, εμεί δεν δεχόμαστε να πάμε εκεί. Αν μπράβο. Εκεί το θέμα. Για να πα εκεί ναι. πρέπει να έχει δοσυλλογική κυβέρνηση ή Ο... ενδοτική κυβέρνηση. Εγώ σου λέω δεν δεχόμαστε. Πάλι οι δανειστέ δεν έχουν άλλο όπλο στα όχι, χέρια του. Τώρα πάμε ξανά. Κάτσε. Τρίτη φάση. Ναι. Για να μπορέσουν να σε ποιετέσουν. Ωραία, εγώ δεν πρόκειται να σε ξαναδανήσω. Ναι. Ποτέ μισώσει. Μα πώ. Δηλαδή, από... Όλοι δεν κινούμαστε με δανεικά. Όχι. Για παράδειγμα, πότε γνώρισε τη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη η ελληνική οικονομία. Σε δείχτε, εγώ δεν εξετάζω τα. Ναι. Που θα μπορούσα να πει κάλυστα. Πότε υπήρξε το ελληνικό λεγόμενο οικονομικό θαύμα σε οικονομικούς δείκτες όπου η ελληνική οικονομία αναπτυσσόταν με ρυθμούς διψήφιους κατά μέσον όρο 15% και 17% ετήσια έτσι ναι. για μια 15 ετήσια σχεδόν 20 αιτία. Πότε. 1950-1960. Η εποχή τη μερική και στρευλή εκβιομηχάνηση τη ελληνική οικονομία, η οποία βεβαίω προδόθηκε και ξεπουλήθηκε από την εποχή τη Χούντα και μετά. Το θέμα είναι, mm -hmm. και βεβαίω σε βάρο του ελληνικού λαού, ο οποίο έφευγε και δούλευε στη Γερμανία, τον πουλούσαν σαν σαζου, ζουλάπι, έτσι, κυβερνήσει Καραμαλή, παίρνουν λεφτά, πουλάγανε το και που κύμα, το, το, έτσι, όλα αυτά. Έστω, να τα παραβλέψουμε όλα αυτά, ναι. έτσι, αυτό ναι. λέω. Πότε γνώρισε τη μεγάλη ανάπτυξη η ελληνική οικονομία. Τότε, ναι. πόσα δάνεια είχε πάρει τότε η ελληνική οικονομία. Ούτε ένα. Χοντρικά είχαν πάρει δύο. Ναι. Μερικά εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια από τη Γερμανία, δίθεν γιατί ήταν και πολεμικές αποζημιώσεις, δίθεν εκεί μέσα. Mm. Κολοκύθια, mm. δάνειο ήταν και μάλιστα με δάνειο άσε. Και, ένα από το, και τα δάνεια των Αμερικανών και των Βρετανών του εμφυλίου. Ναι. Αυτά είχε πάρει. Τα οποία δεν πήγαν και στην αναπτυξή τη. Και πιστεύει ότι αυτό, αυτό είναι ένα μοντέλο. Μοντέλο, τέλο πάντων, το λέμε λίγο τώρα έτσι. Πιο, ε, που μπορεί να εφαρμοστεί αφού κάνουμε όλα αυτά τα βήματα χρόνια. Γιατί δεν, χρει, δεν χρειαζόταν ένα δανεισμό. Με τι χρονικό ορίζοντα, Θα το πούμε. Πρώτα, γιατί δεν χρειαζόταν ένα ε, δανεισμό. Ναι. Γιατί, ε, γιατί τότε mm -hmm. από το προϊόν τη χώρα επενδυόντασαν τέσσερι φορέ περισσότερο από ό,τι επενδύονται. Τώρα, στην παραγωγή που ήταν πρωτογενή και δευτερογενή, δηλαδή αγροτική και πιο μηχανική, στρεβλά βεβαίω με μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Ναι. Ωστόσο, εκεί επενδύοντα και α, παρήγαγαν προϊόν που δεν εξανάγκαζε το ελληνικό κράτο να πάει να δανειστεί. Δεύτερο, το στοιχείο χαρακτηριστικό mm -hmm. από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το τέλο του βιβλίου γιατί στην πραγματικότητα για εμά ο πόλεμο τελείωσε το 1949. Λοιπόν, από το 49 για την ελληνική οικονομία, Ρουσέ, το 49 μέχρι το 2000, 31 12, το 2001 ναι. έτσι, με την αναγνώριση των προπολεμικών χρέων που έκανε ο πρώτο Καραμαλής και μετά συμπλήρωσε ο Μιτσοτάκι Τον επόμενο χρόνο, και εκεί είχαμε πάρα πολύ ωραίο, άμα βλέπεις α πούμε τι εποχή λέει, όταν έκανε την πρώτη αναγνώριση ο Καραμαλής το 63, mm -hmm. βγήκε εκεί ο Γιώριο Προβατρέω, Ναι. ναι. Και ναι. λέει. Προδότε, δοσύλλογοι με την αναγνώριση. Τον επόμενο χρόνο γίνεται ο ίδιο κυβέρνηση βάση του Υπουργού Οικονομικών τον, τον Μιτσοτάκη. Κάνει χειρότερη αναγνώριση και ρύθμιση των προπολεμικών χρεών ναι. που μα ναι. μέχρι σήμερα. Εγνωθώ. Έτσι, αλλά και τα ξεχάσαμε όλα. Και μετά πέφτει η κυβέρνηση. Ένα πράγμα έκανε. Αναγνώρισε και μετά μπήκαμε στα Ιλιανά. Ναι. Έτσι, λοιπόν, όπου ο Μιτσοτάκη τρεάβευσε <laughs> εκεί, <laughs> είδατε στο στοιχείο του. Λοιπόν, ε, τώρα. Α, με όλα αυτά μέσα και με τι τραγικέ δανειοληπτικέ ικανότητε τη χώρα, ναι. επιχούντα ναι. αυτό μπορούμε να αφιερώσουμε μερικέ εκπομπέ να δούμε τι έκανε. Επειδή υπάρχει το παραμύθιο ότι δεν υπήρχαν χρέη στη Χούντα, κλπ. Να σα πω τι χρέη είχαν και πώ θα κάνανε τι συμβάσει με το αμέτω εξωτερικό. Να τρελαθεί ο κόσμο. Τουλάχιστον αυτός που τρέχει αυτά. Θα, θα έχει αυταπάτησο ότι τα δημοσιονομικά στην εποχή του Χούντα Ναι, διχούντα, γιατί είναι, άλλη με... παραπληροφόρηση. Λοιπόν, με όλα αυτά μέσα, ναι. με το βαρβάτο δανεισμό που ξεκινάει βεβαίως να κλιμακώνεται, στη βάση του δανεισμού της Χούντας, η Χούντα τετραπλασίασε τον, τον, τον δημόσιο δανεισμό της χώρας. Ναι. Σε απόλυτα μεγέθη. Α, δεν... Και εκεί πάνω άρχισε να, να, να διωγκώνεται από εκεί πέρα το, το δημόσιο το χρέος. χρέος. Όλα αυτά μέσα. Με την τραγική πολιτική, όχι τραγική, πω, εγκληματική πολιτική απέναντι στη βιομηχανία που ακούσε ο Καραμαλή και την ολοκλήρωση του Παπαντρέου, με τι προβληματικέ ιστορίε κτλ. που όλα αυτά πληρώθηκαν μετανικά. Όλα αυτά μέσα. Ναι. Λοιπόν, από το 49 50 μέχρι το 1912 του 2001, mm -hmm. το συνολικό δημόσιο χρέο τη χώρα ναι. ήταν 122 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα πώ στάσαμε <laughs> και τρέχουμε. 1912 του 2009, από τον 1 η 1 του 2002 ναι. μέχρι το 71 του 2009, 7 χρόνια. Ναι. Τα 7 χρόνια του ευρώ. Τα το 7 χρόνια του ευρώ, ναι. Έτσι. Προσθέθηκαν στα 122. Ναι. Πόσα. 177 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεσαι πού είναι το μεγάλο πρόβλημα από το δανεισμό <laughs> του κράτου. Αν δεν είχαμε το ευρώ, εάν δεν μας είχαν βάλει στον Κιστάνι, στο Σταύλο. Κάτσε, ε, ε, ε, ε, ε, εγώ τώρα ξέρει, έχω μπερδευτεί γιατί μέχρι τώρα άλλα ήξερα. Ότι τώρα πληρώνουμε ε, τι παροχέ του Αντρέα, έτσι αυτή την. το ότι τα έδινε τότε το τσοβόλα, δω στα όλα, τι παροχέ του Αντρέα. Ε, Κυρίω, α πούμε. ότι δεν είναι ακριβώ. Δεν είναι, ε, είναι, είναι ακριβώ τα πράγματα έτσι. Λοιπόν, προφανώ. Και τώρα έχω μπερδευτεί, γι' αυτό θέλω να πω. Ότι η Ελλάδα σήμερα πληρώνει τη δεκαετία του 80 και του 90. Όπου υπήρχε μια εισιδοσία στα οικονομικά, ένα άκρατο δανεισμό. Όπου όλο αυτό το, το σύστημα τέλο πάντων δεν λειτουργήσε όπω έπρεπε ελίκη... και συσσωρεύτηκε mm. ένα χρέο. Mm. Και ερχόμαστε σήμερα εμεί να το καλύψουμε. Όχι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Καλύψουμε. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Βεβαίω υπάρχει σοβαρό πρόβλημα δημόσιο χρέος, το οποίο εκτινάται στη δεκαετία του 80, Ναι. Όμω η, η μεγάλη ποιοτική αλλαγή στο δημόσιο χρέο το, το δει κανεί. Και εδώ στα στοιχεία, είναι το 89 90 η Οικουμενική κυβέρνηση, κυβέρνηση Μιτσοτάκη. Ναι. Ο Μητσοτάκης, αυτός ο, ο, ο, ο, ο στυλοβάτης ελληνικής πολιτικής, mm -hmm. αυτός ο ευεργέτης της Ελλάδας, λοιπόν, όταν πήρε την κυβέρνηση στα χέρια του, εντάξει, είχε, μέσα ε, ε, σε τρία χρόνια, και αυτό είναι ιστορικό ρεκόρ, δεν μπο, δεν δεν μου έρχεται στο μυαλό, το έχω ψάξει κιόλα. Άλλο τέτοιο. Άλλο τέτοιο περιστατικό. Επίσης. Όχι στην ελληνική ιστορία, στην παγκόσμια ιστορία. Τι σε έκανα. τρία χρόνια σομαλέ οικονομικέ σχέσει. Αυτό εκέναξε το χρέο. Τρει φορέ. Σε τρία χρόνια το τριπλασίασε ναι. ο κερατά. Δηλαδή, τι μπορεί να. Και την ίδια εποχή έκανε ιδιωτικοποιήσει. Ξεκίνησε τι ιδιωτικοποιήσει. Να σα πω τώρα. Πώ γίνεται αυτό, ξεκίνησε εδώ τι ιδιωτικοποιήσει. Διπλασίασε Είχαμε... του φόρου. Το Διπλασίασε του φόρου. Ναι. Τότε στον Έλληνα. Ναι. Του άλλαξε τα, θυμάσαι, και εκεί πέρα και τα, τα, τα σποτάκια με, με εκείνον τον τύπο, α πούμε το δίκαιο φορολογούμενο που έτρεφαγε κουμπί και του άλλου τέσσερι να κοιτάνε. Ε, αυτό δεν ναι, πληρώνει, ναι, ναι, και έρχεται τι ανοησίε. Λοιπόν, διπλασία στου φόρου. Τσάκισε κυριολογικά τον Έλληνα στη φορολογία. Άρχισε τι Όλοι, Όλο ο πανικό να βγάλουμε πρωτογενέ ε, πλεόνασμα. Και, και κατόρθωσε να τριπλασιάσει στο δημόσιο χρέο. Μάλιστα. Με όλα τα πορτοπαλίκαρα που σήμερα πάνε να μα φτιάξουν την Ελλάδα. Από το Σαμαρά μέχρι yeah. το Μάνο μέχρι όλου του τα λοιπά. Αυτό τριπλασίασε. Άρα, άρα. Θα είχαμε χρεοκοπήσει τότε. Ναι. Τότε. Θα μα είχαν μπει οι μέσα, θα μα είχαν αλλάξει τα φώτα. Και επειδή είχαν και το μισωτάκι μα παρέα. Φέτε, <laughs> θα πεθαίνει ο κόσμο. Δηλαδή στο δρόμο δεν γίνεται θέμα. Ναι. Λοιπόν. Αλλά τι μα έσωσε τότε. Μπράβο. Το τι είχαμε τη δραχμή. Mm. Βάλε μια ανοτελεία. Θα ακούσουμε έτσι μια μουσική ανάσα, γιατί έχουν έρθει και διάφορα μηνύματα που πρέπει να τα διαβάσουμε λίγο. Και θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό, με τη Δραχμή. Ακούσουμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, η εκπομπή ΑΕ είναι εδώ. Η... Έχουμε τη δύναμη. Είναι ένα πολύ παλιό και πολύ αγαπημένο τραγούδι της Πάτης αλλά πάντα επίκαιρο βέβαια και αυτό. Ε, έχουμε μια μεγάλη και σήμερα συμμετοχή και μέσω της ιστοσελίδας από όσο βλέπω. Σας ευχαριστούμε. Ε, έρχονται διάφορα μηνύματα, Δημήτρη, που... εντάξει θα μπορέσουμε κάποια να να προλάβουμε να πούμε είμαστε στο σημείο όμως να κάνουμε μια μικρή έτσι, σύνδεση ε, εξετάζουμε το θέμα του ότι λέμε στους δανειστές μας δεν ε, ε, αναγνωρίζουμε αυτό το χρέος ναι. και είπαμε κάποια βήματα και φτάσαμε εξήγησε και έδωσε κάποιους αριθμούς πραγματικά πολύ σημαντικούς για το πόσο ήταν το χρέος προ ευρώ. εγώ το χωρίζω έτσι και πόσο εκτινάχθηκε το χρέος τη διάρκεια όσο είμαστε στη ζώνη του ευρώ. Το ζήτημα είναι ότι είχαμε μείνει ας πούμε, γιατί ο Μιτσοτάκη Και είχε Γιατί ακριβώ, στο... θα μπορούσαμε να έχουμε πτωχεύσει την τότε, τριετία τότε που του Μιτσοτάκη. Με την κυβέρνηση Μιτσοτάκη. Θα μπορούσαμε να έχουμε λοιπόν, πτωχεύσει τότε. Δεν έγινε αυτό γιατί είχαμε δραχμή. Τι, τι σημασία έχει αυτό. Ναι. Το 82% περίπου το δημόσιου χρέου στην εποχή ήταν δραχμικό. Δηλαδή, εκφρασμένο στο δραχμικό στο στο νόμισμα. Το οποίο βεβαίω μπορούσε να το πληρώσει το, το, το κράτο με αντίτιμο τον πληθωρισμό. Δηλαδή θα μπορούσε να κόψει νόμιμα και να πληρώσει. Ναι. Ε, βεβαίω επειδή δεν ήθελε να έχει πληθωρισμό, έκανε κάτι άλλο. Πιο καταστροφικό, κατά τη γνώμη μου, από τον πληθωρισμό. Γιατί ο πληθωρισμό θα αντιμετωπίζεται με δημοσιονομικά μέτρα mm -hmm. και μέτρα να διανομήσει πέραν των εισοδημάτων των, των, των εργαζομένων. Έκανε κάτι άλλο. Αλλά έστω αυτό. Αποσόβησε την, την, την, την επίσημη πτώχευση. Τι έκανε, εξέδιδε τότε το ελληνικό δημόσιο έτουκα γραμμάτια με πολύ ψηλά επιτόκια, mm -hmm. 15, 16, 17 και 18%. Τα πουλούσε στου Έλληνες αποταμιευτέ και από αυτό αντλούσε τον δανεισμό που χρειαζόταν. Και βεβαίω, επειδή όμω ήταν στου Έλληνε αποταμιευτέ οι οποίοι δεν μπορούσαν να βγάλουν τα λετά έξω. Ναι. Mm -hmm. Εντάξει, όπω mm -hmm. γίνεται τώρα, mm -hmm. ή που γίνονται το ευρώ. Που τώρα έχουν φύγει τα λεφτά από Γινόταν από το 1998 το επευθοφάρμοσε το η κυβέρνηση ουσιαστικά σημείτιμη. Την απελευθέρωση τη κίνηση κεφαλαίων ναι. δεν μπορούσε να το βγάλω, οπότε τι Ανακυκλωνόταν το χρήμα μέσα στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή ο δανεισμό του κράτου μετατρεπόταν έστω σε τεχνητή ζήτηση για την οικονομία. Και αυτό ενίσχυε την οικονομία. Mm -hmm. έστω, έστω, και πλασματικά. έστω και πλασματικά. Και αυτό αποσόβησε ναι. την χρεοκοπία. Τη, ναι. την χρεοκοπία. Ναι. Όταν λοιπόν μπήκαμε στο ευρώ μετά τη μεγάλη ληστεία του χρηματιστήριου ναι εντάξει το σκάνδαλο χρηματιστήριου όπου, χρηματιστηρίου. όπου α, οι, οι οικονομικοί προύχοντες της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων εξουσίας καθαρίσανε περίπου στα 176 δισεκατομμύρια ευρώ το τινές αξίες. Mm -hmm. δηλαδή σχεδόν ένα ΑΕΠ της χώρας την εποχή εκείνη μέσα σε δύο χρόνια τα καθάρισαν αυτά τα οποία τα βγάλανε έξω. Δεν είναι τυχαίο ότι έγινε ακριβώ την εποχή που θα μπορούσαν να τα, να τα βγάλουν έξω. Από, από το σκάνδαλο του Ελληνικού. Ποια δεν υπήρχε αυτό ο περιορισμό. Βέβαια, Ναι, τα βγάλαν έξω. Αφού λοιπόν είχε καταλυστεύσει την ελληνική οικονομία, μπήκαμε λοιπόν στο ευρώ. Το ευρώ τι γίνεται τώρα. Το ευρώ είναι ξένο νόμισμα. Δεν είναι εθνικό νόμισμα. Δεν είναι νόμισμα το οποίο το ελέγχουμε εμεί, το παράγουμε εμεί, το κόφουμε εμεί ανάλογα με τι ανάγκε οικονομία ή τι δημοσιονομικέ προτεραιότητε τη χώρα. Mm -hmm. Λοιπόν είναι σαν να δανείζεσαι σε ευρώ, σε δολάριο ή σε οποιοδήποτε άλλο ξένο νόμισμα το οποίο κινείται στη διεθνή αγορά. Με αυτόν τον τρόπο εκτινάχτηκε ο δανεισμό, μετατράπηκε ολόκληρο το δημόσιο χρέο από εσωτερικό, που ήταν και τα κοντά 2% σε εξωτερικό χρέο. Μη διαχειρίσιμο, μη διώσιμο για την, για την ελληνική οικονομία. Από τότε γνωρίζαμε, όχι τουλάχιστον από εμά, παρακολουθούσαμε τα πράγματα. Ξέραμε ότι πλέον είχε δρομολογηθεί η χρεοκοπία. Και περιμέναμε απλά πότε θα σκάσει το κανόνι. Πότε δηλαδή η ελληνική οικονομία δεν θα μπορεί να δανειστεί εκ νέου, για να αναπληρώσει τα, πληρώντα, τα παλιότερα δάνεια και τότε θα, σκά, θα σκάσει και το κανόνι. Εγώ προσωπικά υπολόγιζα περίπου στο 2008, 2007-2008, μετά την πονάντσα την της... Ε, πώς το λένε... Ε, των Ολυμπιακών. Μετά την χαρά τη Ολυμπιάδας. Ναι, ναι, ναι, αυτό που τα, τα κονομίσαν όλοι. Θα, ναι. Οπότε, βεβαίω. Τότε όμω είχαν πέσει τα μεγάλα προγράμματα από τα Έσπα και τα εξέΠΑ ναι, και είχαν, τα κοινωνικά πλαίσια. Τα τότε και και τρώγανε όλοι με χρυσά κουτάλια και ακόμα ήμασταν σε χάσει και ταυτόχρονα πέφτανε λεφτά απ έξω προκειμένου να κερδοσκοποιήσουν και αυτή με τα Έσπα mm -hmm. και απ έξω και από μέσα και όλα αυτά, και έτσι συνεχίστηκε μέχρι που η παγκόσμια κρίση έδωσε ξαφνικό τέλο σε αυτά τα πράγματα. Mm -hmm. Λοιπόν, και έτσι βρέθηκα στην κατάσταση που έχουμε βεβαιί. Άρα, δηλαδή. Για να καταλάβω, αφού είπαμε ότι μετά την πτώχευση που εμείς λέμε ότι ε, εμείς κηρύττουμε πτώχευση, δεν αναγνωρίζουμε το χρέος, αυτό είναι επίσης ουσίλος, ναι. έτσι λοιπόν και δεν πληρώνουμε και αφού οι δανειστές προσπαθήσουν να κάνουν να μας πάνε στη λέσκη των Παρισίων, εμείς αρνηθούμε και όλα θα τα Θα μας σχεδικά, πούν ότι δεν σας δανείζουμε Θα μας πούν ότι δεν μας δανείζουμε Εσύ ναι. λοιπόν ότι δεν έχουμε ανάγκη δεν το έχουμε δανεισμό ανάγκη. Σημαίνει λοιπόν αλλαγή ν το δεύτερο, για να επιβιώσει οπωσδήποτε, ο... οπωσδήποτε. Να ελέγξει την οικονομία σου χωρί να, να έχει δικό σου νόμισμα είναι αδύνατο. Ναι, δεν, δεν μπορούμε να κάνουμε πτώχευση στη ζώνη του ευρώ με του δικού μα όρου. Όχι, μα δεν κάνουμε καν πτώχευση. Δεν αναγνώριζουν του Και μάλιστα για να το κάνω αυτό το πράγμα και με πολιτικού όρου, ναι. τι κάνω. Ξεμπερδεύω με το πολιτικό σύστημα που έχω σήμερα. Και πάω κατευθείαν σε εθνοσυνέλευση, παράγω νέο σύνταγμα, λέω στη διεθνή κοινότητα, κοιτάξτε, ο ελληνικό λαό. Άλλαξε νομική προσωπικότητα. Και αυτό σημαίνει, είναι σαν ένα για παράδειγμα, νέο μαγαζί υπό νέα διευθυνσία. Βρείτε τα με του παλιού. Ναι. Εντάξει, αυτό πράγμα είναι. Καταγγέλλω βεβαίω τα παλιά καθεστώτα. Το έχουν κάνει κράτη αυτή τη στιγμή. Το έχουν κάνει κάτι στον στο πλανήτη. Τα οποία, μάλιστα, βεβαίω δεν, δεν, δεν, δεν, δεν, δεν του δανείζει κανένα. Κανένας στις στι χρηματαγορέ. Ναι. Παράδειγμα, Δεν είναι σε απομόνωση. Την Αργεντινή δεν την αναγνωρίζει δεν τι αναγνωρίζει κανένα για να μπορέσει να δώσει δάνεια. Αν και είναι περίεργη η ιστορία τη Αργεντινής γιατί αναγνώρισε τα δάνεια τη Αργεντινής και τα κομμένα. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, μειονέκτημα. Ε, για αυτήν ε, την ε, εποχή ε, την κυνηγάνε ε. οι δανειστέ τη. Uh -huh. Λοιπόν, ωστόσο δεν τη δανείζουν. και όμω η Αργεντινική οικονομία είναι, έχει τρομακτικό ρυθμό ανάπτυξη. Έχει εξαγωγέ ε, σε επίπεδο που δεν είχε ποτέ ξανά όσο ήταν το περίφημο οικονομικό θαύμα ΜΕΝΕΜ, δηλαδή την εποχή που Τη εκτίναξε Εκτείνε. του δημόσιου χρέου της χώρα και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που επιβλήθηκαν εκείνη την εποχή και επεκτείνεται, και επεκτείνεται η δραστηριότητά της συνεχώς. Το ίδιο γίνεται σε μια πολύ μικρότερη χώρα και αδύναμη οικονομία όπως η Βενεζουέλα. Είχα ακούσει προεκλογικά αυτόν τον τύπο, α πούμε. Αυτό το, yeah. αυτός ο τύπο, ο αργόσχολο, ο Χατζηδάκη, α πούμε, ο οποίο έλεγε χαρακτηριστικά. Ότι λέει, ελέγχει ξαφνικά να καλύψετε τον Τζάβες Δηλαδή, ποιο είναι ο Τζάβες βεβαίω. Αυτό ο κύριο έχει μονομερή σχέση με του Εμμύριδε και του κακομύριδες στην Αραβία. Δεν τρέχει τίποτα το να πηγαίνει με καθεστώτα τα οποία είναι τα πιο μαύρα και άραγνα στην Ιβήλιο. Έτσι, mm. που συνδέονται με εγκληματικέ συμμορίε, με ξέπλυμα χρήματο. Με αυτού δεν έχει κανένα πρόβλημα. Με αυτού ε, ε, βεβαίω να τρέξουμε να κάνουμε μπίσνα. Να πουλήσουμε και τη χώρα. Με τον Τσάβε έχει πρόβλημα. Με μια διαφορά. Ο Τσάβε εκλέγεται. Αυτός ο τύπος διορίζεται. Άρα δηλαδή, ε, αφού πάμε σε αλλαγή νομίσματος, επανεξετάζουμε, γιατί σίγουρα όπω είπαμε, οι αγορές δεν θα συνεχίσουν ούτε να μα δανείζουν. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει και κάποιο Είναι πολύ πρόβλημα. Πρόβλημα. Ε, λέγα, πάμε δηλαδή, σε άλλες θα, θα Όχι μόνο. Και οι το 35% του διεθνού, του εξωτερικού μα εμπορίου το ελέγχει η Γερμανία. Γιατί? Ναι. Τι έχουμε υποχρέωση για να μα πουλάει υποβρύχια που, που γίνουν ή για να μα πουλάει προϊόντα τρίτη διαλογή και να μα φέρει τα λίτλ εδώ πέρα Κάνουμε... και να μα πουλάνε γράσο για, για λάδι. Κάνουμε ανοιχτό διαγωνισμό, παιδί μου, και του βάζουμε όλου μέσα. Έτσι? Μα μπορούμε από να υποδομήσουμε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πάμε σε άλλε συμμαχίε πια, αφού αυτέ δεν μα σε τότε. όλο τον κόσμο. Και λέω, αντί να πάω να αγοράζω από του Ολλανδού. Ναι. τα στρατηγικά υλικά που χρειάζεται η βιομηχανία μου για να κάνω επενδύσεις ναι. και μου τα χρεώνουν πανοτόκια και πανωτόκια, γιατί τα, τα παίρνω και μέχρι μεταστριακή τιμή αλλά μου, που τα μου τα πουλάνε και ως τα μονοπωλιακού ε, μονοπολιακού χαρακτήρα γιατί δεν πάω κατευθείαν σε αυτούς που τα παράγουν και να τα πάρω κάτω και μάλιστα πολύ πιο φτηνά. Και μάλιστα με τη μορφή clearing. Να, δηλαδή ναι. να τους δώσω κάτι που έχω εγώ, να μου δώσουν ε, αυτήν... Ε, εδώ δεν κατάλαβα, ε, Εδώ δηλαδή. τώρα κάποιος μπορεί να σου πει πολύ απλά. Κάτσε βρε Δημήτρη, ωραία και καλά. Εδώ Καραμαλής πήγε και συνάντησε τους Ρώσους και είπε να κάνουν έναν αγωγό. Και μετά, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα αποκαλύφθηκαν, μας κάψανε... Μα πλημμυρίζανε, μα κάνανε τα πάντα. Δηλαδή έγινε ένα τεράστιο πόλεμο. Ναι. Ε, είναι απλό. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο Είναι που απλό να πάω σε κάποια... άλλε συμμαχίε. Και... Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. έτσι ναι. Αυτό... με νομίζω ότι ναι. θα πει ότι τίποτα από αυτά δεν είναι απλό. Όχι, όχι, τίποτα από αυτά δεν έγινε. Για τον Καραμαλή, μην γελιόμαστε. Αιστήθηκε απλά αυτή η ιστορία. Γιατί τον θέλουν σε εφεδρία να μα τον επαναφέρουν τον Πούλι κάποια στιγμή. Να υπάρχει. Λοιπόν, μην ναι. το ελαφθούμε τώρα. Τίποτα από όλα αυτά. Σιγάμι ο Καραμαλή πήγαινε κάπου και δεν ναι. είχε ναι. ναι. πάρει ποτέ. Νωρίτερα το OK από τους ε, όμως... Α... όχι, δεν, δεν απλά... του Αμερικανού. Να κατουρήσει. Όχι για πενιλίνε δηλαδή δεν πήγαινε. Όχι για πενιλίνε δηλαδή δεν Δεν θέλω πρέσμα. να πω ότι αναγνωρίσω ότι και η γεωστρατηγική θέση τη Ελλάδα. Βεβαίω. Αλλά... δημιουργεί θέματα. Βεβαίω. Δηλαδή... Αλλά η γεωστρατηγική θα θέση. θα μα αφήσουν τόσο εύκολα οι παλιοί μα σύμμαχοι το... που τρώνε και πίνουν εδώ μέσα. Υπάρχει σοβαρό, ένα σοβαρό μειονέκτημα εδώ. Ναι, ποιο... Λοιπόν, το μειονέκτημα για αυτού. Ποιο ελέγχει τη γεωστρατηγική θέση. Την ελέγχουμε εμεί. Αν εφόσον την ελέγχουμε εμεί είναι όπλο δικό μα. Αν είμαστε ενδοτικοί, υπόδουλοι υπό, δουλει, υπό ναι. Έτσι είναι όπλο των άλλων. Έτσι. Αλλά αν είσαι κυρίαρχο κράτος και ξέρεις να χειριστείς τα γεω, γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα που έχεις σαν θέση, τότε μπορείς να πιέσεις, μπορείς να εκφιάσεις, μπορείς να την παραδεθείς. δεν λέμε πάντα πόλεμο, προσθέβαια, δεν δε, μιλάμε. Αλλά... Λέτε, Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε γεωστρατηγικά συμφέροντα αυτά. Είμαστε ανεχτοί σε οποιοδήποτε θέλει να οικοδομήσουμε μια αμοιβαία, σε αμοιβαία υποφελή ε, ε, σχέση, σχέση για την αξιοποίηση των γεωστατηγικών πλειονεκτημάτων τη χώρα. Αλλά υποφελία τη και για την περιβούληση των κυριαρχικών τη δικαιωμάτων. Όχι το ξεπούλημα που γίνεται αυτή τη στιγμή ή που γινόταν βέβαια για δεκαετίε. Mm. Αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή συζητάνε για ΑΟΣ. Ναι. Εάν πάμε για ΑΟΣ τώρα, αποκλειστική οικονομική, οικονομική, για οικονομική, οικονομική ζώνη, για ΑΟΣ Ναι. ναι. Και εμά θα βγαίνουν κάτι επιστήμονε δίθεν και τα λοιπά. Και ΑΟΣΤ τώρα και τα λοιπά. Αν πάμε για ΑΟΣΤ, με αυτό το καθεστώ, η Τουρκία, η, η, η αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Τουρκία, θα φτάσει στα, στα παράλια τη Αττική. Έχουμε καμιά αυταπάτη γι' αυτό. Ποιο θα διαπραγματευτεί, η Δοσυλλογή. Να. Δηλαδή, ε, είμαστε τρελοί. Λοιπόν, αν όμω είμαστε κυρίαρχο κράτο. και είμαστε σοβαρό κράτο, έτσι και οικοδομούμε συμμαχίες διεθνεί με, με κριτήριο την κυριαρχία μας σαν κράτος, το ότι να αλλάζουν τα πράγματα, κανένας δεν θέλει να τα βάλει με κάποιον που ξέρει να υπερασπέσεις τα δικαιώματά του. Τα βάζει μόνο με εκείνον που είναι καρπαζόης πράκτορας, δεν δηλωμένος. Απόδειξη είναι ότι στις δύο μεγάλες, μετά το πόλεμο και το πρώτο πόλεμο, τις συμφωνίες που κλείσαν οι μεγάλοι, είχαν μένει, ήταν αυτοί που είχαν πάρει θέση υπέρ των ισχυρών. Mm -hmm. Αυτοί φάγανε τι μεγαλύτερε σφαλιάρε. Mm -hmm. Και όπω το είπε ο ο Φεϊζάλ, ο πρίγκιπα mm -hmm. Φεϊζάλ, α πούμε, εκφράζοντα το αραβικό εθνικό κίνημα, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στι Βερσαλίε, λέει: ή καλύτερα λέει να σε εχθρό με του Βρετανού, mm -hmm. παρά mm -hmm. να είσαι φίλο του. Mm -hmm. Γιατί αν είσαι εχθρό, τουλάχιστον θα προσπαθήσουν να σε εξαγοράσουν. Ενώ αν είσαι φίλο σου, είναι σίγουρο θα σε πουλήσουν. Αυτό το πράγμα συμβαίνει μια ζωή σε αυτή τη χώρα. Από το 1827, από το 1830 μάλλον, μα μας φέρανε το, τον κουφό βαγάρο βασιλιά εδώ. Να. Από τότε μέχρι τότε μας πουλάνε και μας αγοράζουν, γιατί είχαμε ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα ενδοτισμού έτσι, υποτέλειας και υποτεκτοράτου. Ε, αυτό πρέπει να σπάσει. Τώρα όσο μιλάς, τον ε, καθηγητή Μαρκεζίνη, που λίγο πριν έρθει το ταμείο. Ε, τον είχα παρακολουθεί σε μια συνέντευξη το είχε βγάλει και το, το τελευταίο του βιβλίο νομίζω αν δεν κάνω λάθος ε, και έλεγε εν ολίγης θα το πω τώρα περιφραστικά ότι ε, κατά κάποιο τρόπο θα συμφωνούσατε σε αυτό τουλάχιστον το θέμα ότι δεν μπορεί να επιμένει σε συμμαχίες οι οποίες πια δεν σου προσφέρουν τίποτα και το αντίθετο κιόλα. Δεν ξερίζω, σε στηρίζουν, δεν σε προδίδουν. Απλά πάνω από αυτό θέλω να πω. Κάποιο καθηγητή, κοινή λογική δεν έχουμε. Α, α, αυτό θέλω, αυτό θέλω <σχερ> να καταλήξω. Ότι καμιά φορά τα πράγματα είναι πιο απλά. Μα είναι πολύ απλό. Αν, αν, η Ελλάδα, αν, θεωρούμε, αν η Ελλάδα δηλώσει ανεξάρτητα δηλώσει. Ο λαό τη. Ναι. Δηλώσει. Μάγκε, τελειώσαμε. Ναι. Αυτό ο τόπο μα ανήκει. Ναι. Και όποιο τολμήσει και τον απειλήσει θα έχει κάνει να είμαι με μένα. Όχι με τους δοσύλλογους, με μένα και με μένα δεν ξεμπερδέψε εύκολα σαν λάο. Το έχει αποδείξει η ιστορία μου. Μικρός, μικρός, αλλά αμαλάχια να τρέπω παγκόσμιους συγχετισμούς. Από την εποχή που, σή, που σήκωσα κεφάλι ενάντια στην Οθωμανική τυραννία και απέκτησαν εξατυσία. Το έχει αποδείξει ο λαός αυτό το πράγμα. Τούτος εδώ ο μικρός τόπος. Το θέμα είναι να το πιστεύει. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Γιατί, Αυτό είναι το άλλο Τον έχουν καταλήξει να έχει συνείδηση. Εσύ δούλου. το λες το πιστεύει, αλλά θέλω να πω ότι το θέμα. Όχι το... η ιστορία του τη δείχνει. Η ιστορία yeah, δείχνει okay. ότι, ότι ακόμη και στην πιο δύσκολη κατάσταση που ήταν η, δεύτερη, mm. η πρώτη κατοχή. Mm. Γιατί τώρα έχουμε τη δεύτερη, την πρώτη κατοχή. Αν και ιστορικά yeah. έχουμε περάσει και άλλε κατοχέ. Yeah. Λοιπόν, στην ναζιστική κατοχή, ο ελληνικό λαό άοπλος κρατούσε εδώ μέσα 15 γερμανικέ μεραρχίε όταν η Βρετανοί. Οι πάνω πληβετανοί, με όλου του συμμάχου του και μόλι την απεικιοκρατία τη από πίσω, γιατί έφερε νεοζιλανδού, Ινδού, yeah. χάμου, πολεμούσε με 8 γερμανικέ μεναρχίε στη Βόρεια Αφρική. Λοιπόν... Και τούτο ο λαό κρατούσε εδώ καθυλωμένε 15. Λοιπόν, αυτό σημαίνει το τι σημαίνει να αντιμετωπίζει λαό. Και αυτό το ξέρουν. Γι' αυτό βάζουν εδώ σύλλογου επάνω στην κυβέρνηση. Καθ' ε, Επειδή δεν έχουμε τελειώσει, είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Ε, καθώς ε, ας μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή ΑΕ δεν είναι εδώ για να αναπαράξει να σχόλια και ειδήσει που ακούτε καθημερινά έτσι. είναι εδώ για να παρουσιάζει άλλα και πράγματα την και την άλλη πλευρά βήμα-βήμα εναλλακτικά σενάριο. Με, με την ευκαιρία αυτή ναι, πριν... επειδή με ρωτάνε και πολύ επειδή πάμε και για τη ώρες να πούμε το εξής ότι ναι. Επειδή ε, αν έχουμε κατοχυρώσει κάτι, έχουμε κατοχυρώσει μια απευθείας επικοινωνία με τον ίδιο κόσμο, mm -hmm. είτε πέισε το ραδιοφόρο, εντάξει, που πιστεύω θα τα κατα... κατακτήσουμε και εδώ α, αυτό το πράγμα, λίγοντας λοιπόν, και τα τεχνικά προβλήματα και τα ζητήματα αγοράς που έχουμε εδώ. Πέρα όμως από αυτό, mm -hmm. έχουμε κατακτήσει μια άμεση επικοινωνία με τον κόσμο. Mm -hmm. Έτσι, λοιπόν, και με απόφαση του Εννοίου Παλαϊκού που εμείς ξεκινάμε μια διαδικασία άμεση επαφή, μια κινητοποίηση δηλαδή του κόσμου, για να δείξουμε ότι ο κόσμος μπορεί, μπορεί και χωρίς μαγαζάκια και χωρίς πουλημένες ηγεσίες και χωρίς όλα αυτά τα πράγματα να αντισταθεί. Και εγώ το δηλώνω ξεκάθαρα. Μπορούμε να απαλλαγούμε και όχι μόνο από την αλλά και από τα μέτρα που μας επιβάλλουν. Και τώρα, τώρα, τώρα, όχι όταν Μα καλέσει να το ψηφίσουμε τώρα. Μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Ξεκινάνε λοιπόν μια, μια σειρά πρωτοβουλίες με πρώτη τη σημερινή, τη σημερινή συμμετοχή στην κινητοποίηση. Στις, το απόγευμα είναι. Το απόγευμα, ναι, με σημείο προσυγκέντρωση στην πλατεία Κοραή στο σταθμό στο του Μετρό. Μάλιστα. Ε, αυτό θα κλιμακωθεί στη, με τη συμμετοχή φυσικά στην απεργία. Στην απεργία σε, αν αδειρή... και όλοι γνωρίζουν τι αντιρρήσει που έχουμε σχετικά με τον τρόπο που σκέφτουν και δουν οι συγκεκριμένες δικαλλητικές ηγεσίες και το πού το πάνε το όλο ζήτημα <σχεδιά> λοιπόν ο παρόλα ο ο... αυτά όμως ε, με τη συμμετοχή ε, δεν θα προδώσουμε την ιστορία του Συνδικάτου δεν θα το χαρίσουμε στον κύριο Παναγόπουλο προς θεού λοιπόν το... και το τρίτο είναι 24 24 του μηνός με μια κινητοποίηση μπροστά την τράπεζα της Ελλάδος Στι στις 4 η ώρα, 4, 4, Δευτέρα. Ναι. Θα το ξαναπούμε εδώ πέρα. Ε, βέβαια, θέω, όπου έρχονται, θα εξηγήσουμε και ποιοι είναι αυτοί και στι επόμενε μέρε. Το χρηματοοικονομικό φόρουμ ε, τη Τράκη να μα παρουσιάσει τι Αυτό. ωραία θα είμαστε δουλοπάρικοι στι ειδικέ οικονομικέ ζώνε. Να του δείξουμε πρώτε, εκεί πρώτε. ότι ο ελληνικό λαό είναι υπερήφανο λαό. Mm -hmm. Υπήρξε μια φορά δουλοπάρικο, έκανε ολόκληρη επανάσταση για αναπαλλαγή. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Επειδή κάποια υπάλληλο τη Deutsche Bank. Ξαφνικά θυμήθηκε ότι ο πατέρας και η μητέρα της κατάγονται από τη Θράκη, άρα είναι ευκαιρία να την πουλήσουμε στους Γερμανούς, στους Τούρκους, στους Ιδραλινούς, δεν ξέρω κι εγώ σε άλλους. Λοιπόν, θα τους δείξουμε τι ακριβώς πρεσβεύουμε. Yeah. Όχι τίποτα κλασικό, απλά να μάθουν να κάνουν διάλογο. Όχι και κλεισμένο των θηρών, ανοιχτό yeah. διάλογο. Λοιπόν, στι 24 και φυσικά στο προ το τέλο. Της δεύτερης εβδομάδα, Μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση που οργανώνουμε Προκειμένου να εξηγήσουμε και το πως Μπορούμε να μην πληρώσουμε τους φόρους Σύνομα Δηλαδή με βάση το ελληνικό δίκαιο για τα δικαιώματα και μας παρέχει. Και επειδή πολλοί μας στέλνουν email και αγωνιούν Θα πρόκειται να ανακοινώσουμε Και για αυτή την κίνηση Που έχουμε πει για μαδική mm -hmm. αγωγή και τα λοιπά. Με την ευκαιρία ε... ναι, Σύντομα, σύντομα. Θα οργανωθεί και θα ενημερωθείτε όλοι. Δεν πρέπει να το κάνουμε κρυφτά Επειδή, είδα email, Και είδα και ένα email τώρα που μα έχει πέσει ε, για, το, ναι. για κάποιο εξώδειο. Στα πολλά στόχο δεν έχουμε προλάβει, ευχαριστούμε αυτού. Τα ε, θα, λαμβάνουμε όλα, έχουν διάφορε απορίε. Θα το έχουμε ε, στην ό, πορεία του. Ναι, θα ναι. Θα τα... Να πούμε θα μόνο θα τα... για το εξώδικο που κυκλοφορεί. Μπράβο, κυκλοφορείο ένα εξώδικο κατά τον τραπεζών τη Ελλάδα. Κοπορία να στείλετε ό,τι θέλετε. Και ερωτικό γράμμα ο τραπεζήτη μπορεί να στείλετε. Το θέμα είναι τι νομικό αποτέλεσμα θα έχει. Τι σύνομο αποτελέσμα θα έχει. Ακριβώς. Κανένα απολύτω. Απλά θα νομίζετε ότι εκτονώσατε εκ την οργή σας η η θα το πετάξει το καλά των αγρίστων και θα συνεχίσουν όπω έχει. Το θέμα είναι να τι αντιμετωπίζει. Και πρέπει να να αντιμετωπίσεις... και Εντάξει, δηλαδή σωστό. Φορά... Σωστό, αλλά τώρα Ένα... εδώ που έχουμε καταλήξει. Ένα πούμε, τέτοιο έγγραφο μπορεί να. Ναι, εντάξει. Αλλά εκεί που έχουμε καταλήξει. Εδώ που έχουμε καταλήξει με δεδομένο α πούμε ότι το 70% του, του κόσμου των οικογενειών χρωστάει και χρωστάει χοντρά. Ναι. Λοιπόν. Δεν θα έχει μεγάλο τέτοιο. Εγώ απλά πιστεύω ότι είναι μια προσωπική εκτόνωση που σκέφτηκε κάποιο, αλλά δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Ούτε θα σταματήσει τι τράπεζε, ούτε θα γίνει τίποτα. Αυτό που μπορεί να σταματήσει τι τράπεζε είναι μια συγκεκριμένη μεθοδολογία με βάση την ομολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που μπορεί να τι ακατέψει όχι τι τράπεζε. Και παρεμπιδόντω, όποιοι στρατιωτικοί μα ακούν, να προσέξουν πάρα πολύ τι ανακοινώσει του Υπουργού Άμυνα που έκανε για τη ρύθμιση των χρεών των στρατιωτικών. Να προσέξουν μην. Εποφεληθούν εισαγωγικά ναι, να γιατί για να... μόνοι του ασκώντα τα δικαιώματά τους απέναντι στι τράπεζε μπορούν να κερδίσουν πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερα από το να μπλέξουν με ρυθμίσει του κυρίου. πώς το λένε τον δίπο του, του Υπουργού Άμυνα τον Δένδια όχι τον Υπουργό Άμυνα, τον κύριο Παναγιώτοπουλο. Ναι, ο κύριο ναι, ναι, Μεγάλο ναι, ναι, αυτό. Ναι, λοιπόν, Παναγιώτοπουλο. Αυτο, ο κύριος λοιπόν, λοιπόν. Αυτό που σχεδιάζει ο κύριος αυτός είναι να σας δέσει χειροπόδαρα, αναγνωρίζοντας καταχρηστικέ απαιτήσει του τραπεζών εναντίον σα. Προ Θεού, μην. Με την Πάτε ε... σε αυτό το βιολί Με αυτή την επισήμαση πρέπει να κλείσουμε Έχουμε φάει λίγο χρόνο από την επόμενη Σωστό. εκπομπή Για το Μα <Τι> Το ζητάμε συγγνώμη Λοιπόν, ArtFM 90,6 Εκπομπή ΑΕ Να είστε καλά, Νόμιλκ no Τουντέι